Ναι. Μποστολ, όλη που ρε Κολέα. Όχ, έλα Βασίλη. Τι κάνε ρε, καλά είσαι. Τι κάνεις. Σε πήρα γιατί είναι ονομαστική σε ό,τι είμαι θα αύριο. Α, σ' ευχαριστώ, έγκαιρα πήρες. Και καλά και ένα χαίρεσαι και του χρόνου διπλός που λέμε εμείς. Τι. Να Ωραία, που λέμε εμεί να πω. Τι λέτε εσεί. Του χρόνου διπλό, λέω. Άμα το λέτε ε, του χρόνου διπλό, τι ε, σημαίνει ε, του χρόνου διπλό. Με τη οικοκυρά σου. Με την οικοκυρά μου. Ναι, ναι. Έρχεται η κοπέλα να καθαρίσει το σπίτι ε, και, ε, ε, ε, και αν... εγώ θα πάω να, να τη κολλήσω από πίσω. Είναι πράγματα αυτά. Αν θέσει να είσαι με την οικοκυρά σου. Η Νικοκυρά μου, η δικιά μου, ε, έρχεται μια φορά τη βδομάδα να μου μαζεύει τα σόβρακα, τα χεσμένα. Α, α, το να φεύγει, έφυγε. Μπίτι. Μπίτι, πού να πάω. Να βρει μια κοπελήθα εκεί που γι' αυτό σου είπα του χρόνου διπλό. Α, περίμε. Είμαινε, δε... Έτσι, ε... πώ το λέτε εσεί του χρόνο διπλό μου αφήνει το περιθώριο Α... να είμαι με τον οικοκύριο. Να σου πω, να σε ρωτήσω, ρωτήσω, ρωτήσω. Το τηλέφωνο που σου είχα πει την άλλη φορά με τα κουμπιά δεν μου τόσε. Μέγραψε σαν μπελερίνια σου. Πού σε έγραψα? Σαν μπελερίνια σου. Σαν μπελερίνια σου. Σαν χαμνά σου. Μπελερίνια, όλοι μπελερίνια το λέμε. Σαν μπελερίνια σου, δεν το λέω εγώ. Εκεί έγραψα. Να ξέρει με πιο κουβεντιά, θα σου πω κάτι που δεν το ξέρει εσύ. Να ξέρει ότι μάγκα θα πει καλό. Μάγκα θα πει τερβίσει, μάγκα θα πει φιλότη, μου έφυνε εξαγήσει. Έτσι το λέω Κατάλαβε. Λοιπόν, εγώ τέτοιο είμαι, δεν είμαι από εκεί να ζει. Και έχω και μια στενοφόρεια. Μου κλέψαν το μηχανάκι με τα μαύρα. Ποιο είναι το μηχανάκι με τα μαύρα τα πανιά. Την Φλωρέτα μου την κλέψαν. Έφυγε η Φλωρέτα. Και μου την κλέψαν. Πάει τώρα, μου έδωσε και ένα φίλο, τον πλήρωσα. Δηλαδή, ένα λάντα τζίπε πήρα. Λάντα. Δύο χιλιάρικα, Πού τα βρήκε με στην Κρίστα δύο χιλιάρικα. Δύο από εκεί, τρία από εκεί. Ωραία, να πάω σε κανένα νοσοκομείο. Πώ θα γυρίσω, να πάω στι δουλειέ μου. Μην ξενοιάζει, ανέλαβε υπουργό ο Άδωνσο Κυργιάπη. Μα αποπλάνησε, ρε. Μα αποπλάνησε ε... και ο Βενιζέλος και φίλη σου Ιθοδώρα. Και ο, ο άλλο ο... που έφυγε τώρα. Μα αποπλανήσανε, δεν μπορούμε. Τι μα έκαμανε. Για τον δικό Λαβρο. σου δεν λε τον Καλαματιανό, για τον να πει και η Θοδώρα. Και για τον, και για τον το λαό και το, το, το, Δεν έχω αυτό. Ε, με φαγικάψα. Πώ να κάνω. Το καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν έχω με τι να βάλω. Ρε, δεν έχω να βάλω. Να βάλει μια βεντάλια και να κάνει αέρα στο... στα μπουρδουλένια σου. Στα μπαλαρίνια σου όπω τα πε. Όχι, όχι, δεν έχω βεντάλια. Εγώ μπαίνω στο... στην κούρσα μέσα. Πε στην κούρσα, άρα πε το condition και κάτσε εκεί. Φάτε εκεί το μεσημεριανό μια μέρα. Δεν έχει κούρσα, δεν έχει air condition. Είναι σχέτι. Και όλα τα πήρε στον Ήβα. Πού είναι για το βουνό. Ναι, ναι, πήρε μαζί ψα γρήγορή. Κύριε Βασίλη, 4x4 ε μάζεψα, 4. Όχι είναι το καγιέν το δικό σου. Αι πάτω με τη Μέρκερ θα πήρε τα 70. Θα δώξει Το χάρη πίσω. Σιγά πίσω. μην της κάνω τη χάρη. Θα το κάνεις. θα σε κάνει και θα σου πάρει και θα πάνε το πουλήσει άλλο. Πρώτη μου με το, το καγιέν στην Αθήνα. Δηλαδή καγέν. με κοιτάνε σου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Το καγέν. Κάποτε είχαν όλοι, τώρα ένα μαλάκα εγώ. Εσύ, θα Να σου πω την αλήθεια ο μου το για να το Ναι, ναι, δωράκι. Καλά, τώρα όλος ο κόσμο βρίσκεται σε διάλειμμα, δεν ξέρει τι να ψηφίσει αυτό Εσύ δεν ξέρεις. Τι, σε διάλειμμα και εγώ δεν ξέρω, να ψηφίσω. Δεν να Πασόκ. Δεν ψηφίζεις Πασόκ. Τι να ψηφίσω ρε που έγινε στην κυβέρνηση με τον άλλον το Μασκαρά. Μου έβαλε τον αυτόν εκεί, υπουργικό υγείας, όχι αυτό λέγεται, πορνία, όχι � <Δροπή> εγώ! Δροπή ε, Μου το λες εσύ ντροπή, αλλά με βαρύ να μην έχω να πάρω ένα κουτί χάπια. Πού να τα βρω τώρα, <Τι> είναι τα λεφτά! Τι να τα κάνει τα χάπια! Έχω πίνω, μωρέ, μου είναι σηκωμένη η πίεση. <Α>... Και πίνω να πω με γουλάκι. να με τι να, κάνω, μωρέ, με, τι να... με το κρασί ανεβαίνει η πίεση. Δεν πίνω τώρα κρασί. Τι πίνεις <σταφύγω>, Θα φύγω, <Τι> θα στο Πού θα Έχω ένα φίλο να είμαι στο εξωτερικό στην Αγγλία. μου Φοβάμαι, το λέω, να πάω. Αχ, να το δω αυτό. Ε, εσπάει, εσπάει, εσπάει. Ε, έχω πάει, έχω πει, έχω ματρόμητος. Δεν μπαίνω, όχι, του λέω, δεν μπαίνω σε αερόπλανο, δεν μπαίνω με τίποτα, γιατί φοβάμαι. Μου λέει, θα σε περιλάβω εγώ. Μπορεί καλά κάνει εσύ, θα με περιλάβεις, του λέω, εγώ πως θα πω. Που φοβάμαι, ούτε ξέρω από Αθήνα, εμείς έχουμε εδώ άραξ, Μπορεί να μου λέει να σε πάμε από τον Άραξ Όχι, να μην με πάει από τον Άραξο, γιατί σιάζουμε εγώ δεν μπαίνω μέσα. Και τι θα γίνει τώρα, πού είναι ο φίλο σου, σε ποια πόλη. Στην Αγγλία μέσα στο κέντρο. Καλάβασί μου, θα, θα πά στην Αγγλία εσύ. Πώ θα συνεργηθεί, μπορεί να μου πει. Είναι ο φίλος, ξέρει, Αγγλικά, ρε. ξέρει ο φίλο Αγγλικά εσύ πώ θα Εγώ θα έχω το χέρι, θα του πω νόμου λίγο ψωμί Αγγλία, ο πατρινό, να πηγα. Α πούμε, παιδί μου, το ακούω Θα πάω έτσι, χωρί ρούχα. Καλά, εκεί βάζουν μασκαραλίκια Η yes. Αγγλία είναι γεμάτη γέτσιδε. Τι είναι, γέτσιδε δεν πάω. Σε γκέσσιδες. εγώ θα πάω στο φίλο μου τον Μιχάλη που φίλο ο, και... ο, ο Μιχάλης είναι με του Άγγλου δίπλα μένει. στο φερμάρη ο είναι ένα άξιο άνθρωπο. Ναι, αλλά μυρίζει, παιδί μου, μυρίζει Μην μη φεύγει, Εγώ ήθελα να σου στείλω στην Αθήνα λίγο κρασάτσι, Κάνει μια ντομάτα. Αλλά τι να... Να στείλει. Πού να σα στείλω, μη ξέρω, για... Γιατί εγώ έχω. Θέλω να σα στείλω εσύ το τηλέφωνο με τα κουμπιά. Όχι ότι μου Α, είσαι τέτοιο, Επειδή δεν σου στείλω το τηλέφωνο. Όχι, όχι, Άρα όχι, όχι, με όχι, γράψεις όχι, και στείλω. εσύ τα σου Έχω λόγω τιμή σου λέγω. Σου λέω πάντα μάγκα, καλό παιδί, μάκα, σαπί, Αγγούρια, μελιτζάνες Αχ, Κύριε Βασίλη τα... μου αγγούρι να στείλεις Όχι το μάτο, αγγούρι Πού να σε βρω τώρα μέχρι να έρθουν συνανθήν Θα σε απίσουν αυτά τα πράγματα Το αγγούρι Πού κάνει ευρώ. δουλειά Να έρθεις εδώ να σου δώκω, δεσαι, Να σε δούμε, να τόσουμε Να σου ποτωράστα αυτά Τι Έβλεπες ΕΡΤ Ε, ναι, ναι, ναι, ναι. Την έβλεπα όλο ναι. Την κοίταγα ναι και ναι. Τρία που έλεγε. Τώρα τι κοίτας, Και τον παιδιά λε τώρα. Τι ναι, εδώ να τραμπούνε, Να τραμπούνε να τραπούνε, τραπούνε δε που τα καμπανέ. Βλέπω στο, γι, του ο Αγγέλη, η κοιλιά του κοιτάει να φτάσει η σου Κατάλαβε, Η κοιλιά του θα σου και μέσα ένα δεν ξέρει, ίσαι σου λέει τα ξέρουν μόνο τι τα ξέρει όλα. Τίποτα, παιδί. Τώρα που το σκέφτομαι με αναφύγουνε. Θέλουμε. Έχω μια πρόταση. Παρέσαν το μαχαίρι στο... το... το μαχαίρι στη γυλιά. Α, τι. Ερέ τι κάμανε, ερε. Ερε, τα νέα παιδιά. Τα βλέπει τα νέα παιδιά που είναι ανεργά. Μήπω να ψηφίσουμε, να... άκου Σε ημέρα μου λέει, Βασίλη έλα μανούλα μου του λέω Μου λέει, δεν έχω δουλειά. Και τι να σου κάνω εγώ, ρε, Έχω εγώ, εγώ είμαι Με τη Βασίλεια, μου λέει πού είναι τα πράγματα που έφερε στο σπίτι, τίποτα. Έμενα με τη γυναίκα και μου έχει φάει για την ψυχή να πάμε στην σι, Τίνο, τσιλό, δεν έχω λεφτά για την Τίνο, Ναι, για την Αγγλία είχε όμω. Όχι, Συ... ρε, στην Αγγλία θα μου το κάνει ο φίλο μου δωρεάν όλα. Συγγνώμη, αν πα στην Αγγλία θα πάρει και τη Βασίλεια μαζί. <συγνώμη> Όχι, μοναχώ μου, μοναχώ μου. Να τα. Γιατί μου είπε ότι δεν, θα... δεν έχει λεφτά ο άνθρωπο μου, μου, το κάνει μοναχώ μου το εισιτήριο, μου λέει Βασίλη, μου λέει για πάρτι σου, μου λέει θα του είχα δώσει γρασάκ. Να η Βασίλενα τι θα κάνει εδώ πέρα, θα ψωμολισάξει; ομολυσάξει. Πού. Η Βασίλενα, τι θα κάνει εδώ πέρα. Θα μείνει στο σπίτι με τα παιδιά της, με την οικοκυρωσύνης, πού θα πάει η κύριε βασίλαινα. Θα την πει δείξουνε παιδί μου οι ξένοι. Ποιος θα είπε, τι λέει, τι είπε, κουβέντα είναι αυτή. Δείξε να πεις αυτή κουβέντα. Μα θα είναι. την αφήσει μόνη τη στο σπίτι. Θα μπουν είναι, μέσα είναι, οι Πακιστάνοι. Θα την αλώσουν. Πούσε, θα σου πω κάτι. Η άλωση τη κρυβασίλα να θα γίνει. Δεν είπε η κρυβασίλα να είναι γκαραντή, είναι άνθρωπο γκαραντή. Αυτή είναι η γκαραντή. το κουμπάρο, το υπόψιμο με το κουμπάρο. Α, μη πω το μύθο με το κουμπάρα, κάνε το λέω. Να σε κυβερνάνε, όχι αυτό, αυτό το διαβάζω τώρα που με βλέπει σε βιβλίο. Αλλά δεν βλέπω καλά. Και λέει μεγάλο κακό γιατί διαβάζω εγώ αρχιά. Είναι οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυβερνάνε του καλύτερου. Από Ισοκράτης. Πασόκος Ισοκράτης, Από τον Ισοκράτη το διαβάζω Από Πασόκος τώρα να μου το γυρνάς Τα αρχαία ελληνικά με τρομάζεις Δεν διαβάζω δεν διαβάζω φημερίες Δεν είναι όλο παραμύθια Περίμενε να διαβάζω, περίμενε, περίμενε εδώ Δεν πιστεύω να μου ψηφίσει τίποτα περίεργα. Τώρα, όχι, είμαι σε διάλειμμα ακόμα. Θα Τι θα ψηφίσει, Δεν ξέρω ακόμα, είναι εκλογέ τώρα. Όχι, δεν είναι. Αφού βλέπει, Όλοι κάνουν κλικρό μου. Το ένα και ο άλλο. Υπάρχει όμω μια σοβαρή πολιτική ναι. που εγώ θα πρότεινα να στηρίξουμε και φάνηκε η υπευθυνότητα τη πολιτική αυτή. Είναι η πολιτική του Φόρτη του Κουβέλη. Τι να το κάνει αυτό, Σοβαρό άνθρωπο παππούλη. Και πήγε κοντά, καλό παιδί ήταν. Καλό παιδί ήταν. Και αριστερό, αριστερό, πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά όμω είδε να ανακλατεύσανε Ναι, δεν Τα πίτουρα και τον φάγανε, λέει, τα πίτουρα, έφερε. δεν μπορώ να καταλά. Πώς βρέθηκε και έχασε το δρόμο, μάλλον. Ε, ήτανε καλό, παιδί, από ό,τι έδειξε. Αλλά τι θα κάνει, δεν θα βρει τον δικό του μέσα. Μετάλαμε σε αυτό έκαμε στου χριστιανού. Αυτό σαν, τα ξεκόλιασε μπίτι. Διώξαμε του ανθρώπου. Έλε εδώ στου όλου, θα του πει 500 ευρώ, βαρώ το χέρι μου στο τραπέζι. Το. Μου την έχει δώσει. Άντακου. 500 ευρώ έχει μέσα στο καθεμιανού μέσα να του πει. Δεν υπάρχει λύση. Πού θα βγει ο άλλο που Ο άλλο που θα βρει, να νταήσει τα παιδιά του, το, το ξέρει. <συσκά> θα σε με το δρόμο και θα σου κάνω τα χίλια δύο. Τα χίλια δύο θα σου κάνω. Άμα σε βρει στο πεζοδρόμο, <συσκά> yeah. γιατί δεν είσαι αποσόλιδη με το καλλιέκ. Δεν θα το αποσόλι με το καλλιέκ. Πού θα τη βγάλω εγώ! Σκέφτομαι να το πουλήσω το καγέντ. Να το πουλήσεις το γιατί άμα σε στη γωνία θα λένε του Άκου τη συμβολή μου. Θα πει του σε Δεν θα σου πάρει το καγέκ. Όχι, Πρέπει. για το ψωμί το κάνω. Μη σε Πρόσεχε. Μη με ένα μαύρο. Μαύρο το λέω με την καλένια. Α, μην α σε γιατί δεν μου έσφαθα. Ελπίζω μην Να ποτα. σου πω είχα μεγάλη για Γιατί. Μην μη βλαστημίσω γιατί εγώ είμαι θρήσκος βλαστημά. βλαστημά λίγο έχω να σε ακούσω να βλαστημάς δύο χρόνια εγώ δεν βλαστημά μου κλέφτε το μηχανάκι μου είχα κάνει το σοκόμπο και το έφτιασα με, με έπιασε τώρα συγκίνηση τώρα ναι, ναι. Τι δηλαδή δεν μπορώ να σε εμπασχετώ. Τι αφού να με πιστέψει, εγώ δεν λέω ψέματα. Εγώ το λέω ντεκλαρέα, δεν είμαι κανένα δεν είμαι τόσο χρόνο άνθρωπο. Κατάλαβε. Και εγώ την οικογυρά μου, είναι τώρα μπαίνουμε σε το κολόπα. Καλό είναι το δεν καλό, Αλλά παράθυρα. τι λέω, άλλα παλαιά. Κάνει Το Μαγιό μου και θα πάω στις άλλο. Τι Μαγιό έχεις? Μαγιό, μπορεί κανονικό. Πού είναι, τα Μαγιό, μωρέ, σαν Σόβρακο, πώς θα λέμε, μα, τέτοι, μωρέ, Α. Όχι, μα, κοντό, Μαγιό, μωρέ, κοντό. Σαν Σόβρακο να το πούμε. Δεν κοντώ. είναι κοφτό βραζιλιάνικο που λέμε. Τι Τα Μπραζίλιαν. Πώς? Μπραζίλιαν. Όχι παιδάκι, μου κανονικό, μα γιόπως το φορούν οι άνθρωποι, εμεί που το φορούμε. Τι είμαι εγώ, εγώ είμαι τόσο σωρόν άνθρωπο. Και πέρα να πάρω στο σπίτι μου προχτές, ανή μία όξο χήματα το στήθητη, να το πούμε έτσι, oh, pa, pa, pa. μου λέει, μου λέει πεν, πέντε ευρώ, μου λέει δέκα, μου λέει όλα, όλα, όλα. Πήγε, δεν πήγε. Φεύγα, Σε παρακαλώ, την μου να ανοίξει το σπίτι για να πάω να μπαρκάρω το αυτοκίνητο. και μπροστά το ένα κόκκινο που κάνει, Σε παρακαλώ. Φύγα, Σε παρακαλώ, Μένε Μα δεν είναι αμαρτία. Φύγε από μπροστά μου, Σε ένα κάτι είχε ευρώ Δεν τα Ναι. Χαρτιά έχω, να πάρω, πάω καλά τίποτα. τι θα κάνετε, Πεύθυνοι δήλωση, θα κάνετε, Τι θα θε τα χαρτιά, Όχι, χαρτιά μου. Βάλει ένα Είναι, να είναι υγιή. Ναι, καλά, τι θα θε. Εγώ πίσω ότι είμαι άνθρωπο, Πέσαι, δεν είχα το μυαλό να σέβομαι την οικοκυριά μου. Κοτόπουλο είναι, παιδί μου, Δεν είναι κοτόπουλο. Μια φορά θα πα, βάλω το σκουφάκι και πήγαινε. Στην ηλικία μου δεν επιτρέπεται, Εγώ να, πάω, να κάνω αυτέ τι δουλειέ. Δεν επιτρέπεται, Στην ηλικία είναι αυτό. Όσοι έχω την σειρά μου, Πάει ένα μικρό. Αυτά να τα προσέχετε στη ζωή, απάντη. Με πα μια τέτοια. Θε, δεν έχει τι επιθυμίε σου να πα σε ένα. Από, από ποιο? Σε ένα μοντέλο, μωρό, παιδί μου. Α, Που έχουν επιθυμίες. και τα χαρτιά του και όλα. Έχουν τα χαρτιά του, τελείω η παράσταση. Δεν μπορεί να πα εκεί να βασανιστεί όλη τη ζωή. Εγώ σε αγαπάω και σε συμβουλεύω. Μακριά. Έχει μια επιθυμία mm -hmm. που έχει, σου έρχεται η επιθυμία. Εντάξει. Θα πα σε ένα τέτοιο μαγαζί, θα ξέρεις, και θα φύγει. Τι θα κάνει το καλοκαίρι, θα πάσει διακοπέ. Θα πάω μωρέ, να κάνω μπάνια στον καλιάφαλο να πάω κάτω σε εμά. Στο γλυάφιε είναι... πάρει φωτιά εμαθα, δεν είναι ωραία πια. Εκεί που κάνουν μπάνια είναι λουτρά, ρε. είναι θυούχα, έχουν θύο μέσα. Ναι, αλλά κάποιε έμα θα το δάσο δεν είναι ωραία. Ο δάσος, ναι, το δάσο είναι το κάσο, μην πω τώρα. Εκεί τα μπάνια είναι, λειτουργούν, εκεί θα πηγαίνω και στη θάλασσα έχει ωραίε σε κουλεέ του καλιάφανε περίπου είναι ωραία. Μάλιστα. Θα έχω με την οικογυρά μου θα έχω μια σκηνή. Θα τη βάλω στο λάνδα πάνω. Θα πάω... έχω και γεγονήτρια, έχω όλα. Τα αργαλιά. Yeah, τα. τα έχω όλα, έχω τα αργαλιά. Όλα, όλα, όλα. Ωραία. Πά, μόνο που θα πηγαίνω, γιατί δεν θέλω να μαγερεύω, θα πηγαίνω να τρώμε μόνο βράδυ, μεσημέρι. Δεν θα τρώμε. Δεν έχω λεφτά, δηλαδή. Να κάνε έχω. ψάρεμα, δεν πειράζει. Τι να κάνω, ψάρεμα. Ψάρεμα δεν μπορώ, Μωρέι, είμαι νευρικό. Δεν μπορώ να τα πετάω όλα. Πετάω πέτονιες, δεν, θέλω. Θα πηγαίνω, φασολάκι, δεν μπορώ να πάω, δεν μπορώ, εγώ, εγώ, 20 λεπτά, τα πετάω, Αλλά <ΣΔελαιόν> αν τύχει να πιάσεις κάτι μέχρι 20 λεπτά μπορεί να βγάλει γεύμα. Όχι ρε δεν πάω, δεν μ' αρέσει, δεν ασχολούμαι, δεν μ' αρέσει εγώ. Ούτε κυνήγη. να έρθω στην Αθήνα και ήθελα να πάω και μια βόλτα και στην Τίνο, στη Μεγαλόχαρη, αλλά δεν βγαίνω. Με τι να πάω, είναι πολλά τα έξοδα. Και μου λέει μετά να πάμε και μια βόλτα να πάρουμε στην Τίνο, πώς τη λέτε και στη Στη Μύκονο. Έχουν και άλλοι μουστάκι στη μήκο, μην ανησυχεί. Θεριακλείδε είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρει και παρεό. Πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάρει. Παρεό. Δεν παρεό. Εγώ έχω το... Το... το κανονικό μου μαγιό. Από πάω, πάνω να ρίξει νί... κάτι. Δεν παίρνω, δεν παίρνω εγώ τέτοιο. Μα πώ θα πα έτσι ξόστιθο. Ποιο. Δεν κυκλοφορεί κανεί στη μήκονο ξόστιθο. Να το πιάσει, λέω, στον πούστο. Δηλαδή, εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω. Μπορεί να πα με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξει από πάνω. Εδώ είναι γυμνό. Ανταριάζονται. Εγώ θα πάμε το μαϊό, αλλά εγώ φοβάμαι να πάω σε λίγο. Και ένα καπέλο Παναμά πρέπει να βάλει. Panama hat που λέμε. Όχι, έχω καπέλο ψάθινο, το μεγάλο να πούμε. Το ψάθινο, τη βουλιουκλάκη. Αυτό το ψάθινο, το ψαρά. Μεγάλο, ναι, μεγάλο είναι το δικό μου, είναι μεγάλο. Αυτό το, μεγάλο. το μεγάλο. Αλλά αν πα στην μήκονο, θα πρέπει να βάλει και φρούτα πάνω στο ψάθινο. Τι φρούτα να βάλω. Ένα ναι να, ένα σταφίλι, κάτι. Όχι, βέβαια είναι το καπέλο, το κανονικό. Δεν βάλω... Στο κανονικό θα βάλει φρούτο. Όχι, δεν βάλω τίποτα. Δεν... Αν... Δεν... Ε δεν κυκλοφορήσει πλέονό. Πήγω... Και θα πάω εκεί, εκεί που σ' εισόδεμον και εγώ μωρό, δεν πάω εκεί. Πώ θα πάω εκεί, Εκεί όπου. Α πούμε πώ θα πα με το μαγιο, το παρεό και το καπέλο, το ψάχνω το φρούτο που πάνω, τον ανανάκη του, τον Παω, το πρεγαμόντο. Ωραία, Παπανούλα μου, δεν πάω γιατί φοβάμαι, εγώ εκεί πέρα δεν μ' αρέσουν αυτά, είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ τα ακούω στη τηλεόραση, κάνουν εκείνο, κάνουν τ' άλλο, Εγώ τι δουλειά έχω εγώ. Εκεί? Ε, τι φοβά, αφού είσαι μουστάκι, τα Έχω μουστάκι και μπορεί να μουρευτούν. Εγώ είμαι μεγάλο άνθρωπο. Εγώ... Καλά, είσαι και πει... πειρασμό. Ω βέ, βέ. Ε... Ε, εγώ δεν είμαι κανέα. Είμαι λεβέντη, είμαι δυο μετράνθρωπο. Λουκούμη, γιατί δεν πα σκέψει στο παιδί μου, Καριά, θα βγάλει και μετά θα δε, έχει τη σομή να πα. θα πάω σου καλιάφα. Δεν πάω, θα πάω σου καγιάφα, εκεί να κάνω τα μπάνια μου, Γιατί με πονά και τα πόδια γίγοναν. Δεν βλέπω πονά τα πόδια. Α το μη πα στην οίκον, θα σε πονέσουν περισσότερο. Στην οίκον, τα πόδια. Θα κάνει γιορτήση φέτο, θα πάρει. Δεν θα κάνω γιορτήση τρικούβερτη. Ναι. Πού είσαι στο σπίτι σου με τη μάνα σου, τον πατέρα σου αυτή, Τη μάνα, τον πατέρα μου, τον οικοκύρι μου. Τον οικοκύρισαι. Αδέρφια, είσαι εσύ. Έχω, Αδερφο. έχω μια αδερφή. Να τυχαίε, να εγκαλάζει ο πούρα, είμαι αδερμένη. Ε, δεν επιτρέπεται ακόμα για αυτήν ο γάμο. Γιατί δεν επιτρέπεται ακόμα. Δεν, δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι έχουν κάνει τι πρόβλημα. Είναι μικρή η αδερφή. Τι, καλά, μεγάλη αδερφή είναι. Τι μικρή αδερφή, έχει εμπειρία. Όσο χρόνο. Αδερφάρα, είμαι. ε. Η αδερφή σου λε, Τι αδερφάδα, η αδερφή σου λε, Ο όνομα αδερφάδα. Πίσω, αδερφή σου, Στην υλικού εννοώ, κατάλαβα γιατί μη με πα σε μένα αλλού γέννου. Δεν έχω θηλυκού. αδερφή γέννου στη υλικού. Εντάξει, εσύ τα πα αλλού, είτε ανακάτευσε όλα ώρα. λάκα με Μα τι ήταν χαρά. να κάνω, αφού με ρώτησαν, έχω αδερφή. Ναι. Έχω αδερφή, είναι. Εγώ, Αποστολή μου, θα σου πω κάτι: Να έχει τον νου σου, και, γιατί σε πήρα, γιατί σε αγαπάλα το γραμμό και το τηλέφωνο. Βλέπει τώρα πώ άρεμε να είσαι καλά Α. και του χρόνου και του χρόνου θα σου πω ότι θα σου βάλει ο, ο φίλη σου εκεί. Θα σου λέει Αποστολή, Α θα σε βάλει 12. Το Α12 θα είναι 12 Απόστολοι. Θα μας έχουν με νούμερο. Εμένα θα με έχει άλλο νούμερο, σε ένα άλλο νούμερο. Θυμήσου την κουβέντα μου, το λέω, οι Βασίλισσα θα την πα... Θα σου βάλει νούμερο, θα μα βάλουν νούμερο. Ταν, θα πατάει το κουμπί, το τάδε νούμερο είναι όπω το έχει. Το τάδε κύριε, Βασί... Έλα, κύριε Βασίλη, μου είσαι ο Λάντα. Το έχω το Λάντα, αδερφέ, το πήρα όμω από την υστέρησή μου. Δεν μου το χάρισε κανεί. Κατάλαβε. Άντε, καλό καλοκαίρι, καλά περάσει. Είναι και καλά να περάσει τη γιορτή σου ευχάριστα. Να σε καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμού στον Νίκο και σε όλα τα παιδιά αυτού. Νίκο? Στον Γιώργη, τον Στράγκα, στο, στο... Να, στον, στον νίκο, το... νίκο θα πω. Στον Νίκο θα πω. Εντάξει, αρκετά. Υπάρχει και στον άλλον το, το, το, το. τον άλλον δίπλα σου. Πώ το λέμε. Το φίμιο. Ποιο? Mm. Το, θύμιο, το θύμιο τον αγαπά πάρα πολύ αυτό το παιδί. Τι να σου πω, Μα έχει μείνει μέσα στην καρδιά. Ήθελα να τον ειδώ. Τον αγαπά περισσότερα από εσά γιατί είναι εντεκλαρίο άνθρωπο. Α, ah. ναι, ναι, είναι καλό παιδί. Εγώ τα λέει, λέει χύμα και σουβαλάτα. Είναι μπουτσούλας να μείνει. Δεν είναι. Πουσούλα, είναι μπουσούλα. Πουτσούλας, Πώ να το πω, Πουσούλα. Κι εγώ έτσι το λέω, Πουσούλα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κάνει και κάψα. Τώρα θέλω να πάω να φάω γιατί και μισά έχει χάσει. Να πάω να, κοιμηθώ, να.